για την αγορά χαλκού. Μουσική τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα να πνευστά μια ορχήστρας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 Δεν ποτ τον έρωτα πεφίκι φαρμακον άλλο, νικία, Ούτε έγχριστον εμίν ούτε πίπαστον, είτε πιερίδες. Της αγάπης βοτάνη δεν εστάθηκε άλλο, Νικία, μη δε αληφή και σκόνη, Παρεξιμούσες, κούφον δε τι τούτο, Και αδί γίνεται πανθρώπης, ευρύν δουράδιον εστί. Αλλαφρό το γιατροσόφι για τους ανθρώπους, Μα εύκολα δεν το αποκτούνα. Γινώσκιν δί με τι καλός, Ιατρώνε όντε, Και τε εννέα δίπε φιλημένων έξω χαμίσε. Όμως εσύ πως σπούδασες γιατρός κατέχω, και ότι είσαι ακριβάγάπητος στις εννιαμούσες. Ούτο γουν, ράηστα διάγιο κύκλο ο παραμπίν, Ορχαίος Πολύφαμος, ο κύρατο τας γαλατίας, Άρτη γενιάζδον περί το στόματος κροτάφωστε. «Όμοιο πολύφιμος χαρισάμενες μέρες», έλαβε ο Κύκλωπας τη γαλάτια αγαπώντα. σε κροτάφους και στόμα έχοντας τα κροχνούδη. Ήρα το μάλισ ουδέ ρόδο, ουδέ κικίνης, αλλορθές δε πάντα πάρεργα. Δεν την αγάπησε με πλεξίδες, με ρόδα και μήλα, Μα με ορθά τα φρένα, όλων των. Το νου του. Πολλά ταιόιες, ποτί το ηλίον αυταία πίνθων δε τα γαλατία είδον, αυτό θα παιώνος όνος το φυκείο έσας, εξ τον υποκαρδιον Κύπριδος εκ μεγάλας, Το Ιήπατη πάξε βέλεμνον. Οι αμνάδες του συχνά πίσω στραφήκαν μόνες, Στη στάνη απ' τη βοσκή, Κι αυτός, εκείνη κι Κοιτώταν κατά γη στη φυκιωμένη ξέρα, Με κακή στην καρδιά πληγή, Μέρα και νύχτα, Σαΐτα της Κύπριδος, τριπιμένος στο σηκώτη. Αλλά το φάρμακο νεύρα, Καθεζόμενος δέπι επιπέτρας υψηλάς, Ες πόντο νωρών, άιδε τι αυτά. Όμως Καθούμενος σε βράχο, ψηλά, αγναντεύοντας τον πόντο, ετραγουδώσε. Μια <Κοπούλα> βόσπο <Κοπούλα> που Ω λευκά γαλάτια, τι τον φιλέοντα τα αποβάλλει, Λευκοτέρα πακτάς ποτηδίν, απαλωτέρα αρνός, Μόσχο γαβροτέρα, φιαρωτέρα όμφα κοσωμάς, Γαλάτια, εμέ γιατί που σ' αγαπώ δεστέργης, Πιο λευκή από την πητιά, πιο τρυφερή από αμνάδα, Απάωρη ρόγα πιο κρουστή και αποδαμάλι πιο γάβρη, Φυτής δάφθ υτος ο κα ύπνος έχει με, Ήχει ο κα ύπνος αν είμαι, Φεύγεις πολιών ως περώης Όταν γλυκός ύπνος μ' έχει ζυγώνεις, Και φεύγει ο γλυκός όταν μ' αφήνει ο ύπνος, Φεύγεις καθώς ταχτή λύκο σα βλέπει η αμνάδα, κόρα, ανίκα πράτον, Ênθε σε μάσι ματρή θέληση ακίνθια φύλλα, εξόρεο δρέψαστε, εγών δοδών αγεμόνευων Σε πρωταγάπησα κόρη, Απ' την ώρα που ήρθε, με τη μητέρα μου γαλάζια να συνάξει, βουνίσια κρίνα, κι ήμουν οδηγό στο δρόμο. Παύσαστε δεσιδόντι και ύστερον, ουδέτη πανίν δυνάμε την δουμέλη, ουμαδή, ουδέν αφού του έμαθα, να πάψω πια δεν είναι, να μη σε βλέπω. Εσένα, αχ, μα το δία, σε μέλι Γινώσκο, χαρίες ακόρα, τίνος ούνεκα φεύγεις. Ούνεκα μη λασίε μεν οφρύς επιπαντή με τόπο, εξωτός τέτατε ποτιθώτερον ως μία μακρά. Ίσδοφθαλμός έπεστη, πλατεί εδερίς επιχείλη, Ξέρω την αφορμή χαριτωμένη κόρη, Γιατί φρύδη σγουρώ το μέτωπό μου ακέργιο, Απ' τόνα ως άλλο αυτή μου πάει και περιτρέχει. Το μάτι έχω μονό, μη τη πλατιά ως τα χείλη, Αλοϊτός τιούτος, εόν, βοτά χίλια αβόσκο, Κι το κράτη στον αμελγόμενος γάλα πίνω, Τυρός δου μούτεν θέρι, ούτε νοπόρα, ούχι μόνος άκρο. Ταρσίδι περαχθέεσαι. Όμω τέτοιο εγώ, ζωντανά χίλια βόσκο, ταρμέγω και απ' αυτά το πρώτο γάλα πίνω. Τυρίδε μελετώ, χειμώνα καλοκαίρι, μη δε φθινόπορο, οι ασκοί μου ξεχυλίζουν. Συρίζδεν δοσού τη επίσταμε, ô δε κυκλόπων, τίντε φίλον γλυκίμαλων, αμάκι με αυτό αίδων πολλάκι νικτό αορί. Τρέφο δε τι, Ένδεκα νευρό, πάσα μηνοφόρος και σκύμνο τέσσερα άρκτων. Περνώ του κύκλοπε τη Σύριγκα στην τέχνη, μελό μου, εσέ μαζί και με ένα ψάλο, πάρορα της νυχτό. Ένδεκα λάφια θρέφο, αστερομέτωπα, και αρκούδα θρέφος κύμνο. Αλλά φύκευσο ποθαμέ, και εξίσου δεν έλασον, ταν αν γλαφκάν δεν θάλασαν, ε, από την χέρσον ορεχθίν άδειον εν τόντρο παρεμήν τα νύχτα διαξής. Έλα σε μένα εσύ, κι ουδένα θα σου λείψει, κι η θάλασσα η γλαφκή στις τεργές αστενάζει. Στο άντρο μου πιο γλυκά θα πορευτεί στη νύχτα. Εντί δάφνε τη νύ, ραδινέκη εστι μέλα σκησός, εστάμπελος ο γλυκή κάρπος. εστι ψυχρόν είδωρο, το μη απολιδένδρεος έτνα, λευκάς εκ τον αμβρόσιον προηγήτη. Τι σκτών δε θάλασσαν έχει και κύμα θέλει το. Εκεί τα λιγερά τα κυπαρίσια, οι δάβνες, Ο μαύρος ο το γλυκή καρποκλίμα και το ψυχρόνερο, νερό. Απ' την πολύ δεντριέτνα, το χιόνι που ανελεί μου το κατασταλάζει, Τέτοια πιο σπαρετά αγαθά, γιάρμη και κύμα. έδετι ε τι αυτός εγόν δοκαίο λασιότερο σήμεν, εν και υποσποδό ακάματον πύρ, και όμενος διποτέψ και ταν ψυχάν ανεχήμων και τον ένοφθαλμόν τόμοι το μη νουδέν. Κι αν λάσχιον με πιότερο από όσο πρέπει, και δρύει να έχω δαυλιά, και κι στη φλόγα η στάχτη, να κάψω, θα εφρανθώ για σε, ως και την ψυχή μου, ως και το μάτι μου, που άλλου ακριβό δεν έχω. ο τούκετε κέμμα αμάτηρ βράχι έχοντα. Αχ, σπάραχνα ψαριού δε μου δίνεν η μάνα που με γένα, Ως κατέδιν ποτί την και ταν χέρα τεύσε φίλησα. Έμι το στόμα λεις, έφερον δέτη, η κρίνα λευκά, η μάκονα παλάν ερυθρά πλαταγόνι έχισαν. Να'ρθώ να σου ασπαστώ το χέρι, σαν δεστέργης το στόμα, να σου φέρω κρίνα, Μαλακές παπαρούνες με τ' φύλλα, Αλλά τα μεν θέρεος, Τα δε γίνεταιν χειμώνη, Ως ου κατ' τα αυτά φέρειν, Άμα πάντε δυνάθην, Μα είναι τούτες του θέρους, Τ' άλλα του χειμώνας, Κρήμας, τα δυο μαζί να σου φέρω δεν είναι. Νίν μαν ο κόριον, Νίν αυτή καν νίν γε μαθεύμε, Ε κάτις συναεί πλέον ξένος οδαφήγητε, ως ειδότυπο θα δει κατοικίν των βυθών ήμην. Μαν κανείς ναυτικός ξένος για εδώ αρμενήσει, άκου ακριβό παιδί, να κολυμπό θα μάθω, να ειδό ποια χάρη ο βυθό που κατοικείται. Εξένθεις γαλάτια, και εξενθεί αλάθια, ως περεγόνιν ή θύμενος, ήκαδα πενθύν. Ποιμένιν δε θέλει συναιμήν άμα, και γάλα μέλγιν, και τυρών πάξε τάμισον δρημίαν ενίσαι. Α ήταν μια να βγεις γαλάτια, Να ξεχάσεις, καθώς κι εγώ, καθούμενος εδώ, Να πας στο σπίτι, Να στεργες να βοσκήσεις πρόβατα, Να αρμέξεις γάλα, Με την ξινή πιτιά τυρί να πήξεις. Αμάτηρ, άδικη με μόνα, Και με με αυτά. Ουδέν πήπο ποτί, Την φίλον είπεν υπέρμεφ, Και τάφθ άμαρε πάμαρ, ωρεύσαμε λεπτόνεοντα. Μητέρα, εσύ ταυτές, τ' άδικο εσέ το ρίγνο. Δοκίμασες να πεις λόγον καλό για μένα, κι ας βλέπεις πώς περνώ και πώς αδυνατίζω. Φασόταν κεφαλάν και το σπόδα σαν φωτέρος με ευσφίζειν ως ανιαθή επί ανιώμε. Στο κεφάλι πονώ, καίουν παντού οι αρμοί μου, σαν να μου Μην έχω την υγιά μου. Ο κύκλο κύκλο. Πάτας φρένα εκ Κύκλοπα, κύκλοπα, και που πετάει ο νου σου. Έκενθόν τα λάρωστε πλέκεις και θαλώνα μάσας, Τε σάνες υφέρεις. Τάχακα πολύ μάλλον έχεις νόν. Ταν παρεΐσαν έμελγε, τί τον φεύγοντα διώκεις. Ευρυσής γαλάτιαν ίσω και καλή άλλαν. Σήκω και γιατί ρίπλεξε πανέργια, ή σύρε, για χλώρη των προβάτων τα σωστά σου να βρεις. Άρμε για το πιστό, ξένου μην κατατρέχεις. Θα βρεις γαλάτια εσύ, θα βρεις καλύτερη τη. Πολλέ με κόρε, τα νύχτα κέλονται. Κυχλίζοντι δε πάσε, επί κι αυτές επακούσε. Δήλων, ότεν τα γά, κι της φαίνομαι ήμεν. Κορίτσια με να με τη νύχτα. Πολλά, κι όταν εγώ θελήσω ότι τη βίζουν. Μα τούτο δε δηλεί κι εγώ πω είναι κάτι. επίμενε τον έρωτα, μουσίσδον, ράον δε ή χρυσών χρυσσον Έτσι ο πολύφημος βοσκούσε την αγάπη, ψάλλοντας κάλλιο, αν αγοράζει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.